η φυλάδα του Μεγαλέξανδρου. Μουσική Πώς ο Αλέξανδρος εσύναξε τα φουσάδα του. Μουσική Και όρισεν ο Αλέξανδρος να συναχθούν τα φουσάτα του, όλα ει του Φιλίπου. Και συνάχθησαν όλα και έβρικε πεντακόσια χιλιάδε αρματωμένου. Και άφηκε τετρακόσια χιλιάδε να φυλάγουν την Μακεδονία, και με λόγο του έπηρε δυακόσια χιλιάδε και εκκίνησε κατ' πάνω του βασιλέω Θεσσαλονίκη Αρχιδονούση. Και ο Αρχιδονούση, ως ήκουσε τον Αλέξανδρον, πω έρχεται κατ' επάνω του, εγρήκησε πω δεν δύναται να τον αντισταθεί, και έστειλε από κρυσάριν μέχρι πολύ και άλογα διαλεκτά του Σταύλου Εκατόν και αμάξι διαχρησίου ιστοριμένων και τον Υιό του τον Πολυκαρτούσιν. Επιστολή αρχιδονούσι προς τον Αλέξανδρο. Αρχιδονούσις ο βασιλεύς της Θεσσαλονίκης προς τον Αλέξανδρο της Μακεδονίας τον Βασιλέα, τον ενδοξότατον και φρονιμότατον. Χαράν μεγάλιν και δώρα και συναπάντησιν με πολύ ριζικον στέλνω τη Βασιλείας σου τιμημένων λιζάτων και δια τιμήν σου τον Υιόν μου στέλνω, τον πολυκαρτούση να δουλεύει την βασιλεία σου και με δώρα πολύτιμα καθώς ευρίσκονται εις το βασιλειόν μας. Διατί σου το εχάρισεν ο Θεός να γίνει αυτοκράτορ του κόσμου ολουνού και εγώ σε προσκυνώ με όλον μου το βασιλείον, να είμαι υποκάτω εις των ορισμών σου και ό,τι ορίζεις από και λιζάτων να στέλνω τι βασιλείας σου». «και αν δώρα ολίγα, δέξου τα διαπολά, και αν να έλθω κι εγώ εις την βασιλεία σου, να έλθω με τα χαράς». <σχελίδι> Πώς ο Αλέξανδρος εδέχθη την επιστολήν και τα δώρα. <σχελίδι> ο Αλέξανδρος εδέχθη την επιστολήν και τα δώρα, και όρισε και αναγνωσάν την και χαρ, χαράν μεγάλην και ευχαρίστησε πολλά. Και επίεσε τον ιόν του το Πολυκαρτούσι και εφίλησε τον εγκαρδιακά και είπε τον «Δια την αγάπην του πατρόν σου να είσαι αδελφός μου εγκαρδιακός». Και όρισε ο Αλέξανδρος να γράψουν επιστολήν προς τον βασίλεα της Θεσσαλονίκης και έγραψε τα τιάφτα. <Ρι, παιδεύτερο> επιστολή Αλεξάνδρου Αλέξανδρος, ο βασιλεύς της Μακεδονίας, εις τον βασιλέα της Θεσσαλονίκης αρχιδονούσι. Χαιρετούμεν και ευχαριστούμεν σε εις την επιστολήν όπου μας έστειλε, όχι διά τα δώρα όπου μας έστειλε και τον Ιών σου, αμή διά τα γλυκά σου λόγια και διά την συναπάντησην όπου μας σε προδέχθες. Και το κεφάλι όπου προσκυνά σπαθί κονισμένων, το σπαθί εκείνων δεν το κόπτει. Πλύνδε ο σου, «Ας είναι μετεμένα ως αδελφός μου, και εσύ κάθου εις το σου ειρηνικά και εύχου μας» «Και τον κάθε χρόνο να μας δίδεις 80 τάλαντα λιζάτων και δώσ' μας τώρα εις 12.000. Πώ «Πώς ο Αρχιδονούσης του έστειλε φουσάτων και ο Αλέξανδρος εδιάβει στην Αθήνα» και είδεν ο Αρχιδονούσης την επιστολήν και εμπροσκύνησέ την και παρευθύν έστειλε και τες δώδεκα χιλιάδες των φουσάτων εις βοήθεια του Αλέξανδρου. Ο δε Αλέξανδρος εσηκώθη από την Θεσσαλονίκη και επήγαινε στην Αθήνα. Και η Αθήνα η το κάστρον μέγα κατά πολλά και ήτον με κάθε πράγμα στολισμένο, όπου δεν ευρίσκεται εις των κόσμων και είχε μέσα δώδεκα ρήτορας όπου το εκκυβερνούσαν, οποίοι δεν ευρίσκονταν φρονιμότεροι εις τους Έλληνες. Και ήταν και τα διδασκαλία και πάσα φρόνηση των Ελλήνων εκεί και όλων με τη δικαιοσύνη έκρεναν και εκυβερνούσαν τους Έλληνες. Και ωσήκουσαν οι φιλόσοφοι ότι έρχεται ο Αλέξανδρος κατεπάνω του, επίησαν και ευουλεύθησαν τον Αλέξανδρο να μην τον δεχθούν. Και η Ανέστη Σοφωνίας, ο φιλόσοφος των φιλοσόφων, και είπε «Δεν μας πρέπει μας να πολεμήσουμε με τον Αλεξανδρό». Και είπαν οι άλλοι «Διατί» και ο Σοφωνίας είπε ο «Ότι ο Αλέξανδρος αρχή εσκότωσε τους Κομάνους και τους Αλαμάνους και των Ανάξαρχων τον Βασιλέα και επήρε των τόπων του». «Και ο Αρχιδονούσης, ο βασιλεύς της Θεσσαλονίκης, επροσκύνησέ τον με αγάπη» και άφησε τον ειρηνικόνι στο βασιλειόν του. Λοιπόν, λέγω και εγώ, καθώς αγρικό, «Να κάμω μεν αγάπη, να μη χαλάσει το κάστρο μας». Και πάλι απεκρίθη αντισθένης ο φιλόσοφος και είπε, «Αφού εκτίστη η Αθήνα, άλλος αυθέντη δεν την εκυρίευσε. Και ο Δάριος, ο βασιλεύς της Περσίας, ήλθε και απέκλεισε την Αθήνα και πολέμησε την και τίποτα δεν έδινε η θυναντισκάμι, μόνον ντροπιασμένο. «Και άλλος βασιλεύς της Περσίας, ο Ξέρξης, ήλθε στην Αθήνα με δύναμην πολύν και επολέμησέ την και τίποτα δεν έκαμε. Μόνον νικημένος εδιάβει από τους Αθηναίους. Και εις ένα ποτάμι της Μακεδονίας ο λίγον έλειψε όπου δεν επνήγει και αυτός και τα φουσάτα του. Και δεν πρέπει εμείς με τέτοιαν δύναμιν όπου έχουμε να προσκυνήσουμε τον ιόν του Φιλίππου». Ο Διογέννη, ο φιλόσοφος, ο των άλλων φιλοσόφων, είπε. Εγώ, εδώ και τρεις χρόνους, επήγα εις το νησί της Ολυμπιάδος και είδα τον Αλέξανδρον όπου ήλθενε στο Παιχνίδιον και έκρουε κονταργιές και γύρευε το ριζικό του και έριξε αττός του πρωτοκαβαλαρέου και αυθεντόπουλα και εφήμισά τον όλοι οι αυθεντάδες και έβαλα τον πρωτοκαβαλάριν επάνω εις όλους. Λοιπόν, εκεί ευρέθη στο Παιχνίδιον και ο Ουράνιος, ο φιλόσοφος της Ολυμπιάδας και ο σίδεν Είπε προς τους άρχοντες «Μέγα σημάδι βλέπω εις τον ιόν του Φιλίππου και θέλει ορίσει τον κόσμο νόλο». Και προσκάλεσε τον ο φιλόσοφος να τον βάλει στο κάστρο να τον προσκυνήσουν. Και ο Αλέξανδρος είπε «Οπόταν έλθει η χάρη του Θεού, θέλω σέβη». Και τούτο μου φαίνεται και μένα ο άνδρας Αθηναίη και σα συμβουλεύω. Τον Αλέξανδρον να μην τον αντισταθούμε εις πόλεμον Ότι πολλά είναι δυνατός και ανδριωμένος Αν είναι και νέος Αμιε όνομα μέγα εις των κόσμων Κι έχει φουσά τα πολλά και ανδριωμένους Και κάλλιον μου φαίνεται Να τον δεχθούμε με τιμήν και δώρα Και ο Αλέξανδρος θέλει μας αφήσει Ζακόνια καλά να έχομε στον τόρπο τόπο μας Κι απ' εδώ θέλει σηκωθεί να παγεί στην Ρώμη Πώς δεν ήρεσε η γνώμη του Φιλοσόφου των Αθηναίων και ο Φιλόσοφος σε προσκύνησε. <Κι> Οι λόγοι του Φιλοσόφου Διογέννους δεν άρεσαν τον Αθηναίων. Μόνον ονίδισαν τον και τον ήβρισαν άτιμα λέγοντες «Εις κάθε άνθρωπο και μεγάλη λολάδα ευρίσκεται». Κι ο Φιλόσοφος ελλειπήθη πολλά πως τον ήβρισαν εις το μέσον του λαού. Και την αυτήν ώραν Εξεύει από το κάστρο και πήγαινε στον Αλέξανδρον και επροσκύνησε και έδειξε του τα συμβουλά των Αθηναίων και τα γνώμα. Και όρισε και αρματώθη το φουσάτον του δυνατά και εκείνησε εις πόλεμον των Αθηναίων. Και ετέντωσε κοντά στην Αθήνα και όρισε έναν άρχοντα Μέγαν και Ευγενικών από την Αλαμανία, ονόματι Αρφάδιον, να υπάγει μέσα στην Αθήνα από Κρυσάρις. Και γλώσσα ελληνική δεν να συντύχει και με τα βίας η Βρανή Αθηναίη άνθρωπον να υπεί την απόκριση. Και ο Αρφάδιος λέγει προς τους Αθηναίους «Ορίζει ο βασιλεύς Αλέξανδρος να του δώσετε λιζάτων και φουσάτων και να τον προσκυνήσετε να έχετε αγάπη. Η και των ορισμών του Αλεξάνδρου δεν πιάσετε, τον τόπο σας όλων θέλει χαλάσει και το φουσάτο σας όλων θέλει κατακοπή από το σπαθί των Μακεδόνων και θέλετε έχει εσείς το κρίμα». Ότι αγνωσία αγνωσίες των Αθηναίων και της κακής συμβουλής». Και ως ήκουσαν οι άρχοντες της Αθήνας, απεκρίθησαν οι γελόντες τόσους χοντρούς και υπερηφάνους λόγους και είπαν προς τον Αποκρισάριν, όπου και αυτός εντρέπεται να τους ακούει. «Σήραι τον Αλέξανδρον» και είπε του «Η Αθήνα δεν τον προσκυνά και να το εξεύρει ότι και άλλοι καλύτεροι βασιλείς από αυτόν ήλθαν στην Αθήνα και δεν τους επροσκύνησαν». Ότι ει όλον τον κόσμων καλύτεροι φιλόσοφοι και πρωτοκαβαλαρέοι δεν είναι. Σώνει τον η Μακεδονία να βασιλεύει. Και ασεύγει από τον τόπο μα όσαν δεν θέλει. Και ευθύ έκοψαν τον δραγουάνον έμπρωσταν του Αποκρισάρι, για να μην έλθει άλλο Αποκρισάρι και εξέβαλαν τον Αποκρισάρι έξω. «Ως εθυμώθη ο Αλέξανδρος κατά τον Αθηναίων» «Και ήλθεν ο από κρυσάρησης των Αλέξανδρων και είπε του όλους τους λόγους των Αθηναίων και ο ο Αλέξανδρος, εθυμώθη κατά πολλά και όρισε να αρματωθεί το φουσάτον του και ευγήκαν εις πόλεμον και οι τέσσερα μέρη του κάστρου έδωκαν πόλεμον και οι κομμάνοι της Αλαμανίας ετόξευαν μεσαγίτες μέσα εις το κάστρον ως αν νεφος με όσον δεν είναι οι άνθρωποι του κάστρου να είδουν έξω. Και ευαρέθησαν να είναι αποκλεισμένοι και ανοίξαντες στο κάστρο εξέβησαν εις πόλεμο. <Κι> Νίκη των Αθηναίων Και εσκότωσαν οι Αθηναίοι από τους Κομάνους δέκα χιλιάδες και τρει από τους Μακεδονίους και από τους Αθηναίους εσκοτώθηκαν μόνο δέκα άντρες και έριξαν στείαν το κάστρον, και εις να καύσουν τον Αλέξανδρο. Και τι αυτήν ανδραγαθίαν έδειξαν οι Αθηναίοι εις τον Αλέξανδρον. Στοιχεία για την αγορά Χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Πορόπολης.